ζωντανά για ακόμα μια εκπομπή στο στούντιο του πλατεία-radio.gr η ώρα του κινήματος δεν πληρώνω με τον Δημήτρη Κουμανιά και τον Δημήτρη Ζαχαρέα συντονιστείτε Καλησπέρα συναγωνιστές άλλη μια μέρα δυο μέρες φύγει το δημοψήφισμα η ελληνική κοινωνία διχασμένη προσκυνάει τους νέου ναούς τις νέε εκκλησίες, της τράπεζες τις εκκλησίες του χρήματος μαθαίνει να είναι φτωχή μαθαίνει να είναι υποταγμένη και το κυριότερο είναι ότι οι μεγάλες ηλικίε μαθαίνουν στη χρήση του πλαστικού χρήματος μαθαίνουν στις κάρτες και το 2012 οι παγκόσμιο τραπεζίτες σε μια συνάρτηση που έγινε στη Γενέβη να αποφάσισαν τον περιορισμό του χρήματο και τη χρήση του πλαστικού και οι κοινωνίες πρέπει να προσαρμοστούν. Τα πειράματα προχωράνε. Έχουμε μια Κυριακή με ένα δημοψήφισμα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κρίνουμε γιατί οι δηλώσει είναι αντιφατικές απ' τις πλευρές και τα λέμε από όλε ο ε, η δική μας η άποψη είναι ένα ισχυρό όχι. Όχι μόνο σε αυτό το μνημόνιο, στα μνημόνια που υπέγραψαν οι προηγούμενε mm -hmm. αλλά σε οποιοδήποτε μνημόνιο προσπαθήσει να περάσει εξατλειώντας την ελληνική κοινωνία. Είμαστε εδώ για μια απογευματική κουβέντα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, την άποψή σας, τις γνώσεις σα και θέλουμε να συμμετέχετε κανονικά σε όλη αυτή τη διαδικασία τη εκπομπή, ε, ο Δημήτρη θα σα μιλήσει, ο κ. Κουμάνια θα σα πει για τι κινήσει του κινήματο αυτή την εβδομάδα. Γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε και μια δράση. Ανακουφίζουμε συμπολίτε μα οι οποίοι είναι ανήμποροι, είναι φτωχοί, δεν έχουν δυνατότητε και κάθε εβδομάδα το κίνημα δεν πληρώνω. Δεν είναι σε δράση είναι ένα κουφίσει οικογένειε ή μονομένου ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Γιατί η ανθρωπου που εχουν αλληλεγγύη είναι στην πραγματικότητα μα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ε, οι δράσει μα αυτή, αυτή την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα Είναι στι 10 η DAP Βέβαια σκόμαστε στα συλλαλητήρια του όχι, από ό,τι είπε ο Δημήτρης ότι το πρότερο είναι και από μας και όπως το έδεσε το έδασε πολύ σωστά. Η δράση μας σήμερα ήταν που με πήραν τηλέφωνο για κάποια κυρία στο Κερατσίνη. Από τον Απρίλιο δεν είχε ρεύμα και πήγε να κάνει το διακανονισμό στη ΔΕΗ του Κερατσινιέου και ο δια, Διευθυντής, δηλαδή, μόνο που δεν δηλαδή την πέταξε το γραφείο. Βέβαια, το κίνημα δεν μπορούσε να μένει αμέτωχος αυτό το πράγμα. Μαζεύτηκε μια ομάδα. Πήγαμε. Πήγαμε στον Διευθυντή, ο οποίο μας συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά. Μάλλον ο φόβο, αυτό που προσπαθούν να σπήρουν και τώρα, έτσι εις το μην ψηφίσετε όχι, τα συνητικά κανάλια, όλα αυτά. Επάνε το τώρα η μαστίλη της συνάνθρωπό μας αυτό, η οποία είναι διαβητική και η μισουλίνες και ένα παιδί το οποίο είναι αράδειο και αυτό. Και όλα καλά πάνω σε αυτή τη δράση. Σήμερα βεβαίω θα βρεθούμε στο ΣΥΝΤΕΒΑ σε 7.30 ώρα. Σας καλούμε να είστε κι εσείς. Εκεί κοντά μας θα μας βρείτε. Όσο για τα... αυτό που με έχει εξαγριώσει εμένα είναι αυτά τα κανάλια που στεγούνται οι γονείς Δεν υπάρχει ένα κανάλι που να λέει, δεν μπορώ να... δεν, δεν, δεν καταλαβαίνω. Αλλά yeah. δεν ανοίγω τηλεόραση, εγώ την κλείνω βασικά, γιατί δεν μπορώ πλέον να ακούσω αυτές τις, τις κραυγές που έχουν εξεθάψει ξα... πιτσοτάκηδες, καραμαλίδες, και ο ρουβάκι εκεί να μα πει να ψηφίσουμε. Ναι, εντάξει, να πάρει τι ρουβίτσε και τα ρουβάκια μαζί του. Δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η πολιτική του. Πιστεύω ότι την καταλαβαίνετε κι εσεί. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είτε να ψηφίσετε αυτό που θέλετε. Ο μεγαλύτερο εχθρό μα είναι ο φόβο. Το πρέπει να τον αποβάλουμε από πάνω μας. Δεν ξέρω αν συμφωνεί Δημήτρη με αυτά. Τα τα ο βέβαιο, Ότι ο φόβο είναι ο χειρότερο Δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Δεν έχουν γίνει τίποτα. Προχθές ήταν ένα περιστατικό σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλω να του πω. Ήταν μια κυρία Κέιπερνή, πήρε 10-15 γάλατα, τα οποία είναι το 10 ημερό με τα λίμουνε. Και λέγει, θέλω να πάρω και άλλα, λέει, δεν ξέρω αν μπορούσα να τα συντρίσω. Και βέβαια είχα και το γιο μου δίπλα και κυρίζει και ο γιος Μινάλη, πάρε, της λέει, γιατί σε λίγο ανοίγει το κρυφό σχολείο. Δεν ξέρω αν κατάλαβε τι εννοούσε αυτή η κυ Μακαρόι τα παίρνουν μαζί φωσφορεί, δεν, δεν πάμε σε πολύ. Ένα δημοψήφισμα, αν ήταν ακόμα το Δεν είναι κάτι τα αυτοψηφίσμα, ένα ναι ή ένα όχι. Μα έχουν εξηγήσει τι σημαίνει το ναι και τι σημαίνει το όχι. Κάποιοι δεν του βολεύει, σπίρουν το, το φόβο, λένε άλλα τ' άλλον. Και θα καμία συμφωνία δεν εγκρίνονται. Καμία συμφωνία δεν εγκρίνονται. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν μας έχει εξηγήσει τι ακριβώς είναι το ευρώ. Και γιατί ναι ή όχι στο ευρώ. καταχάς να κάνουμε μια παρατήρηση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ με εθνικό νόμισμα, όταν λέμε εθνικό εννοούμε με εθνικοποιημένη τράπεζα της Ελλάδος, εκδοτική τράπεζα, όπως και να λέγεται αυτό το νόμισμα, είτε λέγεται Δραχμή, είτε λέγεται φίνικα είτε λέγεται Πεπόνιαρκή τράπεζα, η εκδοτική να είναι εθνικοποιημένη, κρατική και όχι ιδιωτική, όπως είναι σήμερα η τράπεζα της Ελλάδος. Δεν υπήρχε λοιπόν περίπτωση ποτέ με εθνικό νόμιμα να κλείσουν οι τράπεζες. Γιατί ε, ούτε με τη Δραχμή, παρότι ήταν τοπικό νόμισμα και όχι εθνικό, γιατί την εξέλιδε, μια ιδιωτική τράπεζα ΑΕ, η οποία είναι στο χρηματιστήριο και το 94% ανήκει στην οικογένεια Ρότσιλντ, όπως και το ο βασικό μέτοχο των ερώτων είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το δίλημα ευρώ δραχμή. Με την ιδιοκτησία των δύο τραπεζών είναι πλαστό. Και οι δύο τράπεζε ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Άρα έχουν την ίδια ακριβώ συμπεριφορά. Αλλά τουλάχιστον τότε, αν υπήρχε δραχμή, η Τράπεζα τη Ελλάδα θα εξέδωσε χαρτονόμισμα, θα τροφοδοτούσε τι τράπεζε. Δεν θα υπήρχαν περιορισμοί στην κυκλοφορία του νομίσματο και φυσικά δεν κλαίνει τράπεζες. Τώρα κατηγορείται η κυβέρνηση ότι με τη συμπεριφορά της έπεισε τις τράπεζες. Μα η Ελλάδα δεν έχει νόμισμα. Το νόμισμα το δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο εκδότης λοιπόν καθορίζει πότε θα κυκλοφορήσει το νόμισμα σε μια χώρα, σε τι ποσότητα και με τι ταχύτητα θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Ε, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν Αφού δεν εκδίδει νόμισμα, δεν εκδίδει νόμισμα, δεν θα μπορούσε ποτέ μα ποτέ να μπορέσει να καθορίσει τον όγκο του και τη ροή του. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν φταίει κυβέρνηση, φταίει η εκδότη του νομίσματο. Ε, δεν δικαιολογούμε τον Τζίπρα, γιατί σύμφωνα με τι σημερινέ δηλώσει του, προχωράει προς ένα νέο νημόνιο. Περιμένουμε να δούμε τη συμπεριφορά του. Ε, περνάνε ορισμένε φορές στη Βουλή ορισμένα άρθρα σε άσχετα νομοσχέδια ε, που είναι προς την μεριά της εφαρμογής της παγκοσμιοποίησης που θέλει να επιβάλλει η νέα παγκόσμια τάξη η οποία παγιώθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παγκοσμίω σαν ένα χταπόδι και σφίγγκη αυτόν τον πλανήτη σίγουρα ο Τσίπρας είναι ένα εκπρόσωπό του. Ε, πέρασε ένα, ένα άρθρο σε ένα νομοσχέδιο που έλεγε για τη χρηματοδότηση τη νέα παγκόσμια μέσα στη Βουλή την Ελληνική από το 2016 μέχρι το 2020. Δεν έχουμε αυταπάτε, αλλά τουλάχιστον η στάση μα στο όχι πρέπει να είναι σταθερή Όχι ει οποιαδήποτε προσπάθεια σκλαβοποίηση τη ελληνική κοινωνία. Όχι ει οποιαδήποτε προσπάθεια κατάχρησης του πλούτου της χώρας αυτής. Αυτή η χώρα είναι μια από τι πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Είναι αδιανόητο σε μια από πιο πλούσιε χώρες της Ευρώπης που έχει τεράστιο όχι μόνο όρυκτο πλούτο αλλά και φυτικό πλούτο. Να εισόγουμε αυτή τη στιγμή εμπορεύματα. Στην Ευρώπη υπάρχουν 12.000 ειδών φυτά. Στην Ελλάδα ευδοκιμούνται 6.000. Είναι αυτά και σε αγροτική παραγωγή από κάθε ευρωπαϊκή χώρα και όμως δεν έχει αγροτική παραγωγή γιατί οι συμμορίες που κυβερνάγανε φροντίζανε και να αποβιομηχανήσουν και να αποαγροτοποιήσουν τη χώρα. Προσπαθούν να μας κάνουν μια κοινωνία δούλων σε αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτούμε με τίποτα τα παπαγαλάκια βάζοντας πλαστά διλήμματα χωρί καν να μπορούν να αιτιολογήσουν ή να τεκμηριώσουν οποιαδήποτε θέση τους απλώ βγάζοντας χραυγές γιατί δεν μας λένε ε, τις συνθήκες του ευρώ, ότι είναι ένα ακριβό νόμισμα, σκληρό νόμισμα, που το έχει επιβάλει η Γερμανία, και τα λέμε η Γερμανία όχι σαν οντότητα κρατική, αλλά τα κεφάλαια τα οποία διοικούν τη Γερμανία και δίνουν τις εντολές στην Gerchen, την οποία, ξέρετε σαν, Μέ, σαν Μέρκελ, στο Σόιμ, λέει είναι οι βιτρίνες, από πίσω τα κεφάλαια, τα οποία έχουν επιβάλει και δείχνει ότι οι Γερμανοί έχουν επιβάλει το ευρώ σαν ενιαίο νόμισμα, είναι το μεγαλύτερο πείραμα παγκοσμιοποίηση το τότε ήταν το Reich, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και λέω τώρα το Reich το... την έφτιαξε ο Χίτλερ και ο Γκέμπελτ, ενώ ο Τρόξη, από το 1916 είχε μιλήσει για Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης, ο Τσολάκουμλου στους λόγους του έλεγε για Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ΕΟΚ, έλεγε Τσολάκουμλου το 1942, γερμανική κατοχή. Ο Δόκτωρ Ένστιανγκ έχει γράψει πολλά άνθρα στον οικονομικό ταχυδρόμο το Δεκέμβρη του 1942 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν ήδη έτοιμη πριν ξεκινήσει ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ένα πολύ σκληρό πείραμα παγκοσμιοποίηση, και για να υποταχθούν οι κοινωνίε χρειάζεται μια αλυσίδα. Η αλυσίδα που επιβλήθηκε στι κοινωνίε είναι το ευρώ. Όλοι λοιπόν πρέπει να προσκυνήσουν τι νέε εκκλησίε της τράπεζας, Πρέπει να ανάψουν το κεράκι του θα γίνει και μια πληροφορά, παγκόσμια περιφορά, μέρα, παγκόσμια μέρα τη φορά το ATM και θα πηγαίνουν οι πολίτε με τι κάρτε από πίσω θα το αγιοποιήσουν. Πρέπει οι μεγάλε ηλικίε να μάθουν να χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα γιατί πρόκειται μεγάλε ποσότε χρήματο να φύγουν από την αγορά έτσι ώστε το χρήμα που θα μείνει να ώστε να ελέγχουν τη ζωή μας μέσω των καρτών, τις συνήθειές μας, τι θα τρώμε, τι θα πίνουμε, πώς θα κυκλοφορούν τις συνήθειές μας τα πάντα, όχι ότι δεν το έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό, αλλά απλώ η παγκοσμιοποίηση η οποία ε, σε τέσσερα στάδια διεξάγεται, έχουν επαγματοποιηθεί τα δυόμιση στάδια και μένει το ενάμιση. Στο χέρι μα είναι να αντισταθούμε σε αυτή τη φεουδαρχία που έρχεται, γιατί είναι στην ουσία φεοδοαρχία. Θα κατέχουν όλα τα μέσα παραγωγής και τη γη και εμείς θα δουλεύουμε σαν υπάλληλοι σκλάβοι αυτών. Όχι λοιπόν, όχι. Λέμε ένα μεγάλο όχι σε αυτή την προσπάθεια. Λέμε ένα όχι σε οποιοδήποτε μνημόνιο γιατί μην ξεχνάτε ότι τα μνημόνια είναι σανταγματικά παρότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι τυφλή αλλά είναι ελεγχόμενη και βγάζει στιμένες και δεν αποδίδει δίκαιο ένα, το πρώτο μνημόνιο μάλιστα δεν έχει περάσει καν από τη Βουλή προ ψήφιση. Ε, γίνονται μυστικέ διαβουλεύσει και συμφωνίε σε κλειστά γραφεία. Τα αποτελέσματα για να μα επρόθεσμα τα μαθαίναμε κατά τη διάρκεια του χρόνου χωρί κανένα πολίτη να έχει γνώσει τι ακριβώ έχει περάσει, τι έχει υπογραφεί και τι έχει ψηφιστεί. Κανεί δεν ξέρει γιατί η Ελστάτ είναι πλήρω αναξιόπιστη, πόσα έχουμε δανειστεί και με τι επιτόκια. Δεν μα λέει κανένα απλώς χοντρικά μας αναφέρουν ένα χρέο που τα αναγωκατεβάζουν όπως αυτοί θέλουν κάνοντας δημιουργική λογιστική. Η δημιουργική λογιστική είναι η λογιστική που βγάζει ανακατεύσεις τα νούμερα και βγάζει το αποτέλεσμα που θέλεις. Αυτό ακριβώς κάνουνε σήμερα. Αυτό ακριβώς. Ζούμε σε μια εποχή απάτης, σε μια εποχή φόβου και σε μια εποχή 10% ελπίδας που την πουλάνε στον κόσμο, κάνουν εμπόριο ελπίδας για να τον πείσουν ότι μπορεί να ξανακερδίσει την παλιά του ζωή. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει αν ο κόσμος δεν κατέβει στον δρόμο, αν δεν πάρει τις στα χέρια του. Αν χωρίς την εξουσία που έχει σαν άτομο ή σαν κοινωνία, είναι καταδικασμένος όλοι στο σύνταγμα, όλοι όπου μπορούμε, σε καφενεία, σε ΣΣΕ, όπου μπορεί ο καθένας, για να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην γίνουμε σκλάβοι, ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας. Δημήτρη, συνέχεια δική σου Ναι, η δική μου η απορία είναι και θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα Έχουν, βγα... Έχουν βγει τα παπαγαλάκια και λένε ότι το δημοψήφισμα είναι νέο ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ που δεν είναι έτσι και θέλω να ρωτήσω αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που έχουμε μπει τι καλό έχουμε δει να πω ναι παιδί μου Πάει στα κομμάτια να μείνουμε στην Ευρώπη Δηλαώ να φύγουμε Λέω. Απλά εδώ Τι έχει δει το ελληνικό κράτος Καλό Τι καλό έχει δει Τι, τι, τι Το μόνο που έχει δει είναι Συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν έχουμε δει καμία προκοπή τίποτα. Το μόνο που έχουμε δει είναι ανεργία, φτώχεια, δυστυχία, κομμένα φώτα, κομμένα νερά, τράπεζες να ζητάνε πληστηριασμούς και εδώ ένα και τ' άλλο. Και ρωτάω Δημήτρη, γιατί να είναι μέσα σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το μόρφωμα, γιατί για μένα μόρφωμα Για ποιο λόγο να είναι μέσα σε αυτό. Με τη δραχμή δεν ήμουν καλά. Έτσι το έχουν σχεδιάσει. Και επειδή έλεγχουν πλήρω το πολιτικό σύστημα, αναλάμβανε οι διάφοροι πολιτικοί, οι οποίοι είναι υπάλληλοι πολιεθνικών και ξένων συμφερόντων, να μας βάλουν μέσα. Αποβιομηχανήσανε τη χώρα σταδιακά, πριν μπούμε, απογρατοποιήσανε τη χώρα και σήμερα εισάγουμε τα πάντα σε μια χώρα που έχει μια χλωρίδα την πιο πλούσια σε όλη την Ευρώπη, που παράγει τα πάντα να απαγροτοποιήσανε ο Σαμαράς να έκλεισε το Ινστιτούτο Σπόρων τη Θεσσαλονίκη, το, το... Σεπτέμβριο του 2014 οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας να μην μπορούν να πάρουν σπόρο να φυτέψουν πρέπει να τους πρότουν από τη Μονσάντο από την πολύ εθνική, γιατί η Μονσάντο ε, κοπρίζει και το χωράφι τους, να λέω κοπρίζει ε, δεν μπορεί να φυτέψεις τίποτα άλλο αν φυτέψεις πόρους του Μουσάντο, εκτός από αυτό που σου δίνει η εταιρεία. Θέλουν να ελέγουν την τροφή, θέλουν να το νερό, θέλουν να ελέγουν τη ζωή μας. Και υπάρχουν πολλά κατακάθια, πολλοί εφιάλτες στην ελληνική κοινωνία, που υλοποιούν αυτό το σχέδιο και ένα κομμάτι του σχεδίου ήταν και η εισαγωγή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ένα πείραμα παγκοσμιοποίησης, το μεγαλύτερο πείραμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι μέσα οι πιο ισχυρές οικονομίες οι ευρωπαϊκές όλες αυτές οι οικονομίες πρέπει να γίνουν ασχηλός όλες οι κοινωνίες μάλλον πρέπει να γίνουν να κατά από μια φεουδαρχική ναζιστική διαχείριση να μην έχουν ούτε ε, περιουσιακό στοιχείο να μην έχουν τίποτα ούτε μέσα παραγωγής γυρίζουμε πίσω στην φεουδαρχική εποχή αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε, δεν πρέπει να του αφήσουμε. Χρησιμοποιούν σαν μέσα τα μέσα μαζική εξαπάτηση, τα οποία λέγονται από παγκόσμια κέντρα εξουσία. Τα δικά μα είναι μυστικά. Παίρνουν εντολέ κατευθείαν από το εξωτερικό. Όλοι οι επιχειρηματίε που ασχολούνται με αυτά είναι μυσίτε ξένων συμφερόντων. Έχουν γίνει πλούσιοι με έχουν μεσολαβήσει ξένα συμφέροντα χρηματοδότη του, του οποίου έχουν χρηματοδοτήσει και του έχουν δώσει δουλειέ του δημοσίου. Κατευθείαν για να γίνουν πλούσιοι με εντολέ που παίρνουν οι υπάλληλοι πολιτική. οι πολιτικοί. Είναι μεσίτε. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει εθνικό καπιταλιστικό κεφάλαιο. Όλα τα λεφτά έχουν βγει έξω. Έχουν βγει από το 1979 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα 2-3 στο εξωτερικό. 2-3. Ένα-3 το οποίο ήταν τα πακέτα Delors, τα μεσογειακά προγράμματα και τα δάνεια. Και μισή τρει παρ η ελληνικη κοινωνια το δεύτερο βγήκε έξω και τα 500 δις τα ρίξανε για να εξαγοράσουν συνηθίσεις. Διορίσανε, βολέψανε, δημιουργήσαν ένα πελατειακό κράτος για να μπορούν να ελέγχουν την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα σχέδιο μακροπρόθεσμα που έχει ξεκινήσει από το 19ο αιώνα και εξελίζεται σταθερά με βήματα απλώς τώρα έχουν επιταχυρθεί λίγο τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια επιτάχυνση. Yeah. Την αριστερή παγκοσμιοποίηση, καταλαβαίνει και όλο ο πλανήτη. Παντού στι όλε τι χώρε αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε είναι τυχαία η εμφάνιση τη Άιση που χρησιμοποιεί τελευταίου τύπου φορτηγάκια το Ιώτα. Απλώ γιατί ο πρόεδρο τη Το Ιώτα συμμετέχει στη λέσχη Μπίλντερπερ. Είναι πολύ απλά. Και του έχει προμηθεύσει φορτηγάκια το Ιώτα καινούργια από αυτά που δεν βρίσκει στην αγορά. Η Άιση. 20.000 άτομα άφραγκα με επιβιές χρηματοδότηση, CIA και ξένων μυστικών υπηρεσιών και χτυπάνε και διαλύουν οι κοινωνίες, δεν λέω χώρες για σχετική έννοια, κοινωνίες εκεί που παίρνουν εντολές. Εντάξει. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Απλώς όχι. Την Κυριακή ένα πολύ δυνατό όχι όχι για να στήριξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά για να δείξουμε ότι αυτός ο λαός δύσκολα θα σκύψει το κεφάλι. τόσο το κόσμο που ακούει ότι κάποια στιγμή θα τους σέφτει κάποια επιστολή από τη ΔΕΗ η οποία... αυτή η επιστολή έρχεται σε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν μεγάλο χρέος, δηλαδή όταν λέμε μεγάλο χρέος εννοούμε από 1000 ευρώ και πάνω ή 800 και πάνω δεν έχουμε πάρει ακόμα τη, τον ακριβή αριθμό χρεών η οποία αυτή η αυτή επιστολή θα γράφει ότι δεν τους στέλνει για πελάτες και να πάνε σε άλλο πάροχο. Από ό,τι ξέρουμε ο άλλος πάροχος είναι ένας, μια ιδιωτική εταιρεία η οποία πώς την Εταιρεία. Ελπέδισον. Μην ξεγελάστετε και το κάνετε αυτό, πάνε να ιδιωτικοποιήσουν τη, τη ΔΕΗ, να, να παράγει μόνο το ρεύμα στις ιδιωτικές εταιρείες, να την κλείσουν με λίγα λόγια. Αυτό είναι να το προσέξετε, μην κάνετε το λάθος και πάτε σε αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες γιατί όπως και πέρα αυτοί θα είναι αμήλικτοι, αυτοί δεν έχουν να μπορέσουμε να επέβουμε να πάμε να κάνουμε επανασυνδέσεις κτλ. Όπως γίνεται και το άλλο, ε, προγραμματίζουμε να βγάλουμε κάρτες η οποία αυτή η κάρτα θα μπαίνει στο ρολόι σας για 100 ευρώ θα έχεις δράει, 100 ευρώ θα βγάλεις κάρτα 100, όπως είσαι στο κινητό δηλαδή με λίγα λόγια για πόσο καιρό θέλει δράγμα Για 100 ευρώ, για 150 ευρώ Για 50 ευρώ και για 60 ευρώ Αυτό να το έχετε υπόψη σας Έρχεται Γιατί νομίζω ότι υπάρχει στο, Ή στην Ορδυγία Ή στη Σουηδία Υπάρχει αυτό Να έχετε Τα μάτια σας ανοιχτά Μην δεχτείτε αυτή την επιστολή με τίποτα Μην αλλάξετε πάροχο Σας το λέω εγώ Αναλαμβάνω την ευθύνη μου εγώ σαν Δημήτρης Κουμάινας και σας το λέω Το κίνημά μας είναι και αυτό αντίθετο με αυτή την επιστολή Κάνουμε αγώνες να, να αποτρέψουμε αυτό το πράγμα Συναγωνιστές μην ξεγελαστείτε Δημήτρη πες μου αν έχω δίκιο σε αυτό ή αν έχεις κάποια θέση να λάβει πάνω σε αυτό το θέμα Ναι είναι γεγονός ότι οι ΔΕΗ δύο... Πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί γιατί με τη σύμβαση Cooper του 1940 όλα τα νερά, άκουσαν να στριμούν. Και, και, και τα φράγματα έχουν εκχωρηθεί μεταξύ του Σεπτέμβρη του 1940 στην εταιρεία Cooper. Ε, ήδη ο Γιορδάκη Παπαντρέου, ο μεγαλύτερο πρωτοτή του 21ου αιώνα, γιατί για αυτό το κομμάτι το γεωγραφικό στην Ελλάδα, yeah, τον Βάλαν να πει ναι, έχει εκχωρήσει τις πέντε αράδειες λιγνητορυχείων σε Βαρνιογιάννη, Κοπελούζο, ο Κόκαλη, σε πέντε. Mm. Πρόσεχε. Ο Μπάς στο βιβλίο του «Η Βαριά το 1948 αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα έχει λιγνίτη για ένα αγιαφθηνό ρεύμα για 15 αιώνας, για 1500 χρόνια. Για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάφθινο, σχεδόν δωρεάν. Ο Γιωργιάκης όμως το 2009 παρεχώρησε αυτές τις άδειες λιγητορυχείων σε πέντε επιχειρηματίες μεσίτε ξένων συμφερόντων όλοι. Μερικοί από αυτούς φτιάχτηκαν από τα οικονομικά προγράμματα που ήταν μετά την κατοχή στην Ελλάδα. Ε, εγγύημένα Πήρανε και δάνεια με εγγύηση δημοσίου χρήματο, δηλαδή του δημοσίου σήμερα έχουν στόλου ολόκληρου, με δάνεια τα οποία πήρανε και τα αποπλήσουμε το δημόσιο δηλαδή όλοι μα, όπω είναι όλο ο αγοραστικό κλάδο στην Ελλάδα, έτσι δημιουργήθηκε, με δάνεια ήρθαν πλοία από την Αμερική. Αυτή ήταν η στιγμή το ελληνικό δημόσιο, πληρώναμε ένα βλοσύμφωνα, δηλαδή πήρα ένα σύμφωνο σύμφωνο από εδώ μέχρι την Ιαπωρία για Σιτάρι και ένα κομμάτι το δίνανε για να αποπληρώνουν το δανείο. Όσοι δεν πληρώσανε από τους Έλληνες το πληρώσε το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή όλοι μας. Σήμερα οι Εφοπλιστές δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Γιατί φρόντισε τον του 14 ο Σαμαράς να περάσει νόμο, ο οποίο του αποελάσει από φόρο. Οι Εφοπλιστές δεν πληρώνουν οι Έλληνες Εφοπλιστές το ελληνικό κράτος φόρο. Η Κόσκο, που την έφερε κοστέξει ο Καραμαλής, δεν δίνει εφηπία. Παγορεύει το έλεγμα στον Πρίνο και στα αξιοργεύτηκα Αλκιδική. Έτσι, ζούμε σε μια χώρα που έχει κάνει τόσα απικιοκρατικές συμβάσεις από τις συμμορίες που την κυβερνάνε, που την κυβερνούσαν μέχρι τώρα έχει κάνει τόσο αποδικιοκρατικές που έχουν δέσει όλο τον εθνικό πλούτο και τον έχουν παραδώσει χειροπόδαλα δεμένου. Στον κόσμο φυσικά επικρατεί πλήρη άγνοια, δεν ξέρει τι μοίρα του έχουν προγραμματίσει γιατί είναι προγραμματισμένη η μοίρα του και πρέπει να αρχίσει να βγαίνει στο δρόμο. Κάθε άλλη μορφή αντίσταση δεν μπορεί να υπάρξει. Με ψήφο δεν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα. Με ψηφοφορίε δεν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα. Πολιτική ανυπακόη όλη. Μην πάει κανένα να κάνει φορολογική δήλωση. Έχω να κάνω δύο εκατομμύρια και άλλα τέσσερα, ας μην πάνε. Λέω εγώ τα ξανά. Και δηλώσουν ένα μηδενικό εισόδημα. Όχι, μπαμπάω μπαμ, κατευθείαν. Ας μην αποδεχτούν αυτά που γράφει η δηλώσή τους. Και ας μην κάνουν φορολογική δήλωση. Δεν μπορείς στην πιο κρούσια της Ευρώπης. Να είναι ο πιο φτωχό λαό αυτό είναι τρομακτική αντίφαση. Δεν μπορεί οι συμμορίε που εκμεταλλεύονται αυτή τη χώρα, αυτόν τον λαό να τον έχουν στην πείνα, να τον έχουν διχάσει τώρα. Το απόγευμα έχει δύο συγκεντρώσει: μία στο σύνταγμα, μία στα προπήλαια. Ναι και όχι. Πρόσεξε, ένα λαό, ο οποίο οικονομικά βρίσκεται ακριβώ στην ίδια θέση. Οι άνθρωποι που έχουν, βρίσκονται ακριβώ στην ίδια θέση. Ένα είναι ναι και ένας όχι. Καταπληκτικό. Δεν διαφέρει η θέση Τους δεν έχουν διαφορά. Τον έχουν δικάσει στε, τεχνητά. Τα μέσα μαζική εξαπάτησης έχουν εξακολήσει ένα βόθρο, γιατί για βόθρο προχειτεύουν να ανοίξει ένα βόθρο και βγάζουν συνεχώς λίματα, τα οποία τα πετάνε στα Ρτζιανά και βρωμίζουν όλη την κοινωνία και έχουν δικάσει τον κόσμο, τσακώνονται στις ουρές, τσακώνονται... Κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει πρέπει ομόψυχα και με αλληλεγγύη όλος αυτός ο λαός να γίνει ένα σώμα και να διεκδικήσει τη ζωή που του κλέβουν. Αυτή τη στιγμή του κλέβουν ζωή, τη δική του και την το παιδιά του, πρέπει να τη διεκδικήσει. Όσο για τα μέσα μαζικής ξαπάτησης, αποβλάκωσης τα λέω. Δείχνουν τις ουρές στα NTM, ότι πάνε πάρουν να πάρουν λεφτά. Σωστά. Σωστό. Τις ουραίες στα συσήτια και στους κάρους γιατί τις δείχνουν. Που δεν πάρουν να πάρουν λεφτά εκεί, πάνε να πάρουν αρτιά το φαΐ. Δεν φτάνει η κάμερά της, είναι πολυτελείας και άμα να κατευθύνει με τα σκουπίδια δεν μεταρρύνει. Αυτά δεν δε είναι ουρές εκεί πέρα. Ναι. Που στο κάτω-κάτω στα MTN πας να πάρεις έστω αυτά τα 60, δεν συμφωνώ να πάρεις τα 60 ευρώ για όνομα του Θεού. Αλλά πάρεις να πάρεις 60 ευρώ που θα μπορέσεις να αγοράσεις; κάτι. Την ώρα που είσαι εκεί πέρα που είσαι επέτης ή που πηγαίναν τα φορτηγά που βλέπαμε και οι αυτοί που είναι στις λαϊκές αγορές που τα με τη σακούλα και απλώνουν τα χέρια τους να πάρουν μια σακούλα με ντομάτες ή ρε πανέκα Αυτά γιατί δεν τα δείχνουμε Αυτά εμείς τα δημιουργήσαμε, εγώ τα δημιουργήσατε αυτά τα πράγματα Αυτά τα πράγματα δημιουργήθηκαν εδώ και 40 χρόνια Δεν μπορώ δε, σπαθώ να καλύψω εγώ αυτή την κυβέρνηση, όχι και αυτή η θέτα, στους 6 μήνες που γίνει έχει κάνει κάποια λάθη Θα τα δείξει ιστορία αυτά πια Αλλά τα 40 χρόνια που κυβερνούσε ΠΑΣΟΚ και ΝΟΥΔΟΥ Τα βλέπαμε. Αυτοί έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης Και βγαίνουν στην τηλεόραση και κουνάνε το χέρι και να και το δάκτυλο και λένε Και υπάρχουν δυστυχώς συνάνθρωποι μας που λένε Ναι Τι είναι, Ναι πού Σε τι είναι. Και το όχι, και το όχι, σε τι όχι, ναι σε τι, στην παρατεταμένη εξαρδίωση συμβολούν, ναι, εντάξει τότε, μαζί τους. Κοίτα, και το ναι και το όχι, και το όχι λέει όχι σε αυτά που προτείνουν οι δανειστές. Αν δηλαδή η κυβέρνηση βγάλει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι μνημόνιο πρέπει να πούμε ναι, φυσικά όχι. Λέμε όχι σε οποιοδήποτε μνημόνιο, από όπου και αν προέρχεται. Σε οποιοδήποτε μνημόνιο, από όπου σε κανένα πρόγραμμα. Κανένα πρόγραμμα δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τη σκλαβοποίησή μας. Από όπου και αν προέρχεται, από οποιοδήποτε απ κόμμα. Είτε το, ο Τσίπρα πει «μναι, θα υπογράψουμε μια συμφωνία», πάλι σε αυτό, αυτή τη στιγμή εκφράζω εγώ την προσωπική μου θέση, είμαι εντελώ αντίθετο. Δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι θα πάρω το γιο μου σκλάβο. Γιατί τα αποδάνεια είναι σκλαβιά. Άμα διαβάζει το κεφάλι του Βασιλεύρων στην Αγία γραφή μια χείρα λέει στον Ελισαίο τον προφήτη ότι «Βοήθησε με γιατί ο δανειστής έχει πάει σκλάβου στα παιδιά μου. Πέθανε ο άντρας μου και δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε το δάνειο. Και ο δανειστής και έχει πάει σκλάβου στα παιδιά μου. Τα δάνεια είναι σκλαβιά. Γύρονται στη σπάνια περισσότεροι από δάνεια δημιουργήθηκαν. Αγρότες τους δάνεισαν οι ελεύθερες και μετά τους πήραν τα χωράφια και δουλεύανε στα δικά σου τα χωράφια σκλάβ. Έτσι, αυτό κάθε δεν είναι μια σκλαβιά. Και όσο παίζεις δάνει, όσο φορτώνεσαι, τόσο μεγαλώνει η σκλαβοποίηση αυτού του λαού. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν. Σωστά. Σωστά. Έτσι, δεν μπορεί να πεις ναι τώρα σκλαβοποίησή σου, πρέπει να είσαι υπερβολικά μεγάλος μαζοχιστής για να το πεις. Ναι αυτό που μου κάνει εντύπωση ξέρει, τι ότι όλοι λένε <στομίως> πώς ακριβώς το τι λένε το κεφάλαιο, χταίει το κεφάλαιο. Δεν το κατανομάζω όμως, ποιος είναι αυτό το κεφάλαιο. <σας> <σας> ναι ονόματα δεν λέει τότε κανένα. κανένας. Κανένας, το κεφάλαιο. Ποιος είναι το κεφάλαιο. Καταρχάς, δεν έχουν πει στα εξωριχεία στην Καλκιδική ποιος είναι ο μέτοχος Ελντοράδο Γκόλτ. Το 5%, το 5 ξέρουμε. Το μπόμπολα. Το 1995... Το 1995 είναι μια καναδική εταιρεία, δεν είναι πράγμα πώς. Μια καναδική εταιρεία. Ε, Αόριστα. Ναι. Ποιος είναι ο μέτοχος της τράπεζας της Ελλάδος. Ποιος είναι ο μέτοχος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. Γιατί ο Ντράγκη είναι η βιτρίνα. Είναι ο υπάλληλος που έχει κάνει τις εντολές των είναι η μέτοχοι. Και όχι αναφέρει ποτέ κανένα ακόμα. Και όχι αναφέρει κανένα μαζική, μέσο μαζικής εξαπάτησης. Τίποτα. Αυτοί είναι αόρατοι. Και διευθύνουν από εκεί. Μισό εναγόριζες να το αναφέρει το Google. Ξέρω ότι είχα χαστεί. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε εγώ έχω να πω. Εμείς είμαστε ένα αξιόπτο κίνημα. Ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα περικό στο κεφάλι μας. Δεν έχουμε κανένα ακόμα. Και δεν χρωστάνε και πουθενά. Σωστό και αυτό. Ούτε μας χρωστάνε. Ούτε μας χρωστάνε. Δεν έχουμε εμπορικές δοσοληψίες με κανέναν. Ακριβώς. Αλλά είμαστε ελεύθεροι να εκφράσουμε τη γνώμη μας και την άποψή μας και να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Έτσι. Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Ακριβώς. Όχι θέλετε. εγώ, εμείς. Ακριβώς. Μόνο με το εμείς, γιατί ο καθένας μόνος του το τον Μάγκα, η Μάμιαρά της... της Αφρικής. Λοιπόν, από εμένα, το τον Δημήτρη Κουμάνιεν. <Συλίου> Σας λέω να πάτε να ψηφίσετε ένα τρανό και μεγάλο όχι. Και σα ευχαριστώ που με ακούσατε και αφιερώσατε την ώρα σα. Ευχαριστώ και εγώ. Σίγουρα όχι. Μην τσιμπάτε τα παπαγαλάκια. Γιατί τα παπαγαλάκια δεν είναι παπαγαλάκια. Είναι κουνούπια με τα φιεσμένα που θέλουν να σα πούνε το αίμα. Όχι ισχυρό. Καλό απόγευμα σε όλου. Βάλτε κάτω τη λογική. Κοιτάξτε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τα πεπραγμένα. Πώ πάει η κατάσταση. Υζηγήστε τα γεγονότα. Και πάρτε την απόφασή σας με τη λογική, με τη λογική και όχι με το συνέστημα που αυτοί προσπαθούν να σας εντύμουνε. Καλό Απόγευμα σ' όλους.